Γεια σου! Ξεκίνησες βλέπω από την αρχή. Εντυπωσιακό. Εγώ συνήθω αρχίζω από τη μέση και ποτέ δεν διαβάζω τι εισαγωγέ. Απορώ και που έγραψα ένα βιβλίο γιατί δεν είμαι καλή στο να τα διαβάζω. Η αλήθεια είναι πω χρειάζομαι εικόνε. Οι εικόνε είναι σαν τα νησιά όπου αράζει μέσα σε μια θάλασσα από λέξει. Αυτό το βιβλίο είναι για όλου. Είτε είσαι 80 χρονών είτε 8. Εγώ μερικέ φορέ νιώθω πω είμαι και τα δυο. Θα μ' άρεσε να το έχει πάντα κοντά σου. Να γίνει συντροφιά σου. Ξεκίνα από τη μέση αν προτιμάς. Μου τσάκισε τις γωνίες του, γέμισε το με δαχτυλιές. Στις ζωγραφιές θα μπορούσες να δεις κυρίως ένα αγόρι, έναν τυφλοπότικα, μια λεπού και ένα άλογο. Θα σου πω λίγα πράγματα γι' αυτά, αν και είμαι βέβαιη πως εσύ θα μπορέσει να δει πολλά που εγώ δεν βλέπω. Γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Το αγόρι νιώθει μοναξιά. Όταν πρώτος κάει μύτε ο Τυφλοπόδικας, περνούν όροι συντροφιά αγναντεύοντας την ερημιά. Σκέφτομαι πως η ερημιά είναι λίγο σαν τη ζωή, τρομακτική μερικές φορές, όμορφη ωστόσο. Στις περιπλανήσεις τους συναντούν την αλεπού. Πάντα είναι ζώρικο να συνταντάς μια αλεπού αν είσαι Τυφλοπόδικας. Το γόρι έχει ένα σωρό ερωτήσεις. Ο Τυφλοπόδικας λιγουλεύεται ένα γλυκό. Η αλεπού είναι συνήθως σιωπηλή και δύσπιστη, γιατί η ζωή την έχει πληγώσει. Το άλογο είναι το πιο μεγάλο ζώο που έχουν δει ποτέ του, αλλά και το πιο ευγενικό. Όλα διαφέρουν μεταξύ του, όπω και εμεί, και το καθένα έχει τι δικέ του δυναμίε. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου και στα τέσσερα πλάσματα. Για δες μήπω μπορεί και εσύ. Οι περιπέτειέ του λοιπόν αρχίζουν την άνοιξη που τη μια στιγμή πέφτει χιόνι και την άλλη λάμπει ο ήλιο, και αυτό είναι λιγουλάκι, και αυτό σαν τη ζωή. Μπορεί απρόσμενο. Να έρθει τα πάνω κάτω. Ελπίζω πως αυτό το βιβλίο θα σε ενθαρρύνει να ζήσεις με γενναιότητα και με περισσότερη καλοσύνη προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους. Και να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι, πράγμα που επίσης θέλει πολύ γενναιότητα. Όταν έφτιαχνα το βιβλίο, συχνά αναρωτήθηκα, ποια στην ευχή είμαι εγώ που θα κάνω αυτό. Όμως, όπως λέει και το άλογο, η αλήθεια είναι πως όλοι αυτοσχεδιάζουμε. Έτσι λοιπόν σου λέω και εγώ, άνοιξε τα φτερά σου και ακολούθησε τα όνειρά σου. Αυτό το βιβλίο είναι ένα δικό μου όνειρο. Ελπίζω να το απολαύσει και σου στέλνω την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ και σε φιλώ.